Πρεσούκα, ναι, ωραία. Καλησπέρα νιού μου. Καλή σας τύχη. Θέτε πίντε. Εμε όλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κοριστία. Ε, λοιπόν, σήμερα μπαίνουμε, κατά κάποιο τρόπο, έτσι κάνουμε μια βουτιά λίγο στα βαθιά. Ε, δεν έχουμε κείμενο, αλλά έχουμε ένα ρήμα που θα το ξεσκονίσουμε, κατά κάποιο τρόπο, για να μπαίνουμε σιγά σιγά και στην. Όλα καλά. Να, να δούμε κάποια πράγματα έτσι πιο εμπεριστατωμένα. Καθαλή. Καθαλή. Ήταν λίγο Σκέτο. Συγγνώμη. Ε, λοιπόν, πα, δεν ξέρω γιατί μου κάθισε να μπω με τα μεταβατικά. Θα μπορούσα να βάλω ένα άλλο βήμα. μια απλή ενεργητική φωνή, τέλος πάντων. Έχει πάρα πολλά και μου αρέσει, αρέσει πολύ η κατάληξή τους. Ρήματα μεταβατικά σε ήχου, όπως είναι το σιονίχου, που θα πει ζεσταίνο. έτσι; uh -huh. Θα δούμε, σας έχω κάνει μία λίστα που δεν εννοείται ότι δεν εξαντλείται το λεξιλόγιο της διαλέκτου και αφού έγραφα μου αν κι άλλα κι άλλα και λέω εντάξει, έτσι κι αλλιώ. και οποιαδήποτε ξένη γλώσσα μαθαίνεις, δεν, ξέρει, δεν τα μαθαίνει όλα μέσα σε μία μέρα. Λοιπόν, yeah. πάμε. Ενεργητική φωνή, οριστική, εναιστώτα. Ενι σονίχου, σονίχα, σονίχουντα για να μην γράφω πάρα πολλά Ξέρετε πλέον ότι το ένι είναι το είμαι, έτσι Σονίχου, σονίχα, σονίχουντα είναι οι τρεις καταλήξεις οι τρεις τύποι μάλλον, να είμαι πιο σωστή Αρσενικό, αθληνικό, ουδέτερο Έσι χονίχου, ένι σονίχου Έμε σιωνίχονται, ετε σιωνίχονται, είνι σιωνίχονται. Είναι αυτό το. Ο με το «ΕΜΑ» είναι το βοηθητικό ρήμα είμαι στον παρατατικό. Το ρήμα μα, ο τύπο του ρήματο δεν αλλάζει. Το μόνο που αλλάζουμε είναι το βοηθητικό ρήμα είμαι. Έτσι. Εζου έμα σιωνίχου. εγού έσα σιονίχου. Έντενι, έκοι, σονικού Ωραία. Και τα υπόλοιπα έμαοι σιονίχονται, έταοι, έταοι, σιονίχονται, γκιαοι, σιονίχονται. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν. Τώρα. Όλα αυτά τα ρήματα, το καλό είναι αυτό ότι όλοι αυτά τα ρήματα, τα μεταβατικά που λύγουν σε ήχου, έχουνε αόριστο σε Αλφα Όχι κα, όπως τον έχουμε συναντήσει, επέκα, οράκα, εκατσάκα, έτσι. Έχουνε σε Αλφα δηλαδή σον ήχου, εσονία, μάλλον, ένα, ία. Ε, εσονία, εσονίερε, εσονίε. Εσονίαμε, εσονίατε, εσονίαη. Η κατάληξη είναι αυτό το Ια, Ιερε, Ιε, ήε, ΙΑΜΕ, ίατε, Ιαϊ. Αυτή είναι η κατάληξή μας. Προστακτική εναιστώτα. Ζέστενε, ΣΟΝΙΧΕ, ΣΟΝΙΧΕΤΕ, Ζέστενε, ζεσταίνεται. Έτσι, έχουμε διάγεια. Και προς τακτική αορίστου, που δηλώνει κάτι το στιγμίο, σιόνισε, ζέστανε, σιονίσεται, ζεστάνεται. Ωραία. Και υποτακτική εναιστώτα, να ζεσταίνω, διάρκεια δηλώνει, έτσι. Να σιονίχου, να σιονίχερε, να σιονίχει, να σιονίχεται, να σιονίχωει. Υποτακτική αορίστου να ζεστάνω μία φορά, έτσι. Να σιονίσου, να σιονίσερε, να σονίσει, να σιονίσομαι, να σιονίσετε, να σιονίσοι. Σας έβαλα στα δύσκολα. Εντάξει. Yeah. Ε? Yeah. Yeah. Ωραία. Yeah. Λοιπόν, τώρα... Τους τύπους της υποτακτικής του είναι ο μέλλον διαρκείας, δηλαδή με τον ίδιο τύπο και απλά το μόριο, το μελλοντικό μόριο θα, θα σονίχου, θα ζεσταίνω, θα σονίχερε, θα ζεστένεις, θα σονίχι, θα ζεσταίνει και τα λοιπά. Και εννοείται ότι τους τύπους της υποτακτικής του αωρίστου, δανείζεται ο μέλλον ο Θα σονίσου, θα ζεστάνω, θα Σονίσε ρε. θα ζεστάνει. Θα σονίσει Θα ζεστάνει Έτσι Και Κάποιος Από κάποτε με ρώτησε για τη μετοχή Μετοχή είναι στώτα λοιπόν Ο ζεσταίνων ή ζεστένουσα το ζεσταίνων Σονίχου Σονίχα Σονίχουντα Σονίχουντα Σονίχονται, σονίχουντα. Η χρήση μετοχής είναι πολύ πιο διαδεδομένη, είναι συχνή στην τσακονική ενώ στη νέα ελληνική ξέρουμε ότι έχει πλέον παραγωνιστεί, έχει πλέον χαθεί. Ε, το χρησιμοποιούμε μόνο ως επίθετο, τη μετοχή πλέον στη νέα ελληνική. Η τσακονική διακρίνει και γένος και αριθμό και δίνω ένα παράδειγμα νερέκα την βρήκα σονίχα το σωμό την βρήκα να ζεσταίνει εννοείται ζεσταίνουσα το φαγητό έτσι mm -hmm. νερέκα είναι το ρήμα μας mm -hmm. ορίστε Ήποτε, ναι. Πανέλαβα... Ναι. νερέκα την βρήκα σονίχα το σωμό να ζεσταίνει το φαγητό ή Σερέκαμε, τους βρήκαμε, χιονίχουντε, ζεσταίνοντες, του χέρεσου σου, νικάρα. κάρα. Τους βρήκαμε λοιπόν να ζεσταίνουν τα χέρια τους στη φωτιά. Έτσι. Θα τη δούμε και τη, τη χρήση της μετοχής. Έχω κάνει πάρα πολλές προτάσεις, πάρα πολλές προτάσεις. Πολλά, πολλές, όλες, όλα αυτά τα δούμε με προτάσεις, με σε εργασίε. να δούμε τώρα και τον παρακείμενο, νομίζω ότι είναι έτσι, δεν έχουμε μιλήσει ξανά για παρακείμενο, ο οποίο σχηματίζεται από το βοηθητικό ρήμα «είμαι», έτσι, το ρήμα «έχω» και το ρηματικό επίθετο του ρήματος ε, τη μετοχή τέλος πάντων, το σιονιστέ αυτό που σας, συνήθως σας δίνω τα ρήματα και λέμε αού επέκα πετέ αυτό το πετέ είχαμε αναφέρει ότι είναι το ρηματικό επιθετό ο υπομένος τέλος πάντων, έτσι εδώ ο σιονιστέ είναι ο ζεσταμένος, αυτός που έχει ζεσταθεί όλο αυτό λοιπόν εζου ένιέχα σιονιστέ θα πει ότι εγώ έχω ζεστάνει έτσι Χρησιμοποίησα το εΧΑ, εμπειλάω εγώ σαν γυναίκα. Εκεί εσύ έχασε ο νηστέ. Δεν με ναι. πρόβλημα με το Μήπω να έρθω πιο κοντά, είναι καλύτερα τώρα. Με ακούτε. Λοιπόν, ένι έχω έχουν... σιωνιστέ. Έσοι έχω σιωνιστέ. Ένι έχω έχουν... σιωνιστέ. Ε με έχονται. Χιονιστέ, έθε έχουντε, χιονιστέ, ήνι έχουντε, χιονιστέ. Ε, Χρησιμοποίησα το έχου σαν στο αρσε, το αρσενικό, έτσι. Αν είναι γυναίκα θα πει ενιέχα, αν είναι ε, παιδί ή αναφερόμαστε σε κάτι ουδέτερο, σε ένα ζώο, για παράδειγμα, θα βάλουμε το έχουντα. Έτσι λοιπόν σχηματίζεται ο παρακείμενος, το βοηθητικό ρήμα... Ε, το ρήμα έχω και η παθητική μετοχή ή αλλιώς το ρηματικό επίθετο, όπως το, το λέμε. Νομίζω το είχε αναφέρει στρατηγούλα την προηγούμενη φορά, ότι ακούγεται και αυτή η ονομασία, ρηματικό επίθετο. Ναι, τουλάχιστον στην γλωσσολογία κυρία Ελένη, το ονομάζουμε ρηματικό επίθυγο, το σονιστέ. Ωραία. Λόγως είναι ότι δεν κλείνεται κιόλα. Mm -hmm. Δηλαδή με πραξή του έχει και χαρακτηριστικά ρήματος και χαρακτηριστικά επιθέρηση. Ναι, ε, ναι. Το θέμα του ρήματος και την κατάληξη σε ουδέτερο σχολικό και ασενικό Ναι, να ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό που ήθελα να δείτε και να προσέξετε στον ενικό η μετοχή, σιονιστέ, ή μετοχή, σιωνιστέ, ή μενιάκλητη, το βλέπετε εξάλλου έτσι, σε όλα τα πρόσωπα, και στον ελληνικό και στον πληθυντικό, έχουμε τον ίδιο τύπο. Ή συντάσσεται με το αντικείμενο, χωρίς διαφορά στη σημασία. Και αυτή η δεύτερη σύνταξη είναι η παλαιότερη. Δηλαδή, σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχω τα χέρα μου, έχω ζεστάνει τα χέρια μου, το χέρι μου, συγγνώμη, έχω ζεστάνει το χέρι μου, ή. ΕΝΙ έχου σιωνιστά, τα χέραμι. Ε, ακολουθεί, ε, συντάσσεται λοιπόν με το γένος του αντικειμένου. Το βλέπετε. ΕΝΙ έχου σωνιστά τα χέραμι. Αχέρα χέρα είναι γένος θηλυκού. Συντάσσεται λοιπόν με το αντικείμενο, με το γένος του αντικειμένου. Αυτή η σύνταξη είναι η παλαιότερη. Ε, στον πληθυντικό ομοίως, λέμε «ΕΜΕ έχουν σιονιστέ», έχουμε ζεσταμένο, έχουμε ζεστάνει και χωρίς διαφορά στη σημασία ανάλογα με το ανάλογο το αντικείμενο μπορούμε να πούμε, εμε έχουντε σωνιστά ή εμε έχουντε σιονιστή και θα σας δώσω παράδειγμα έχουντε σιονιστή του χέρε νιού μου έχετε ζεστάνει τα χέρια σας έτσι είναι η χέρε σιονιστή πληθυντικός Εμέχουν τα χιωμά χιονιστά. Έχουμε ζεστάνει τα φαγητά. Ανάλογα λοιπόν το γέντρο αντικειμένου, είτε αυτό είναι πληθυντικός, είτε είναι ενικός αριθμός, βάζουμε αυτό το λυματικό επίθετο, χωρίς να αλλάζει σημασία. Ε, και είναι αλήθεια ότι τις περισσότερες φορές το βρίσκω ε, με αυτή τη δεύτερη σύνταξη. Με αυτή τη δεύτερη σύνταξη το βρίσκω, στη, στη, στη, γενικά στη τζακόνικη βιβλιογραφία. Και να δούμε τον υπερσυντέλικο. Έχουμε πάλι το βοηθητικό ρήμα είμαι, αλλά στον παρατατικό, δηλαδή έμα, έσα, έκι, έμαι ή, έτα ή, ή, ή. Το ρήμα έχω όπως το γνωρίζουμε, έχουν, έχουντε, έτσι, και το ρηματικό επίθετο. Έτσι, ο παρακείμενος έχει το βοηθητικό ρήμα είμαι, ο υπερσυντέλικος έχει πάλι το βοηθητικό ρήμα είμαι, αλλά στον παρατατικό. Έτσι, εγώ είχα ζεστάνει, ζου, έμα έχα μιστε. Εσύ είχες ζεστάνει, εκιού, Έσα έχα σιωνιστεί. Εκείου έσα έχου σιωνιστεί. Έδειν εκεί έχου σιωνιστε, Αυτός είχε ζεστάνει. Ενί έμαι έχουν σιωνιστεί. Εμείς είχαμε ζεστάνει. Εμού έθαι έχουν σονιστέ. Εσείς είχατε ζεστάνει. Έντει ίνγει έχουν σιωνιστεί. Αυτοί είχαν ζεστάνει. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω πώ σα φάνηκε σαν μια πρώτη γνωριμία με το, τα ρήματα στην τζαγωνική, έπρεπε να γίνει. Νομίζω με τη νέα χρονιά επιβα, επιβαλόταν. σε πάρα πολύ. Ε, είναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να μας τρομάζει. Τύποι είναι, Οχι. καθόμαστε κάτω, διαβάζουμε. Ανάλογα ο καθένα με το χρόνο που διαθέτει. Αλλήλω. Δεν δίνουμε εξετάσει λένε... εδώ. Ναι. <laughs> από προσωπική εμπειρία και το λέω σε όλου, ε, όταν άρχισα να μαθαίνω τα ρήματα, άρχισα και να μαθαίνω πραγματικά τη διάλεκτο. Δηλαδή, το ρήμα είναι πολύ σημαντικό στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο τέτοιο διάλεκτο. Στηρίζεται. Όπω και σε όλε τι γλώσσε. Αλλά στηρίζεται πάρα πολύ στο ρήμα, έχω παρατηρήσει. Mm -hmm. Είναι σημαντικά τα ρήματα γενικά. Βέβαια. <laughs> και από τη στιγμή που θα κατανοήσει ε, τη δομή σε οποιαδήποτε γλώσσα, από εκεί και ύστερα είναι το άλλο 50% είναι το λεξιλόγιο. 50% είναι η δομή τη γλώσσα, να κατανοήσει πώ <laughs> συντάσσεται, πώ μπορεί να βάλει το λεξιλόγιο λοιπόν μέσα σε μία πρόταση και να βγαίνει νόημα. Από εκεί και πέρα μετά το λεξιλόγιο είναι καθαρά θέμα. Ξέρεις, εξάσκησης, διάθεσης, να καθίσεις Εγώ. και να μάθεις περισσότερα. Λοιπόν, ε. λέω, α, ωραία, ρήματα σε ήχου. Εννοείται ότι σας λέω δεν έχω εξαντλήσει τα ρήματα που υπάρχουν στη διάλεκτο, θα ήταν αδύνατον. Αυγακήχου. αυγατίζω. Κάνω κάτι περισσότερο, έτσι. Από ήχου υποδένω, από ήχου υποδένω και... Τσαπο ήχου σημαίνει ότι βγάζω τα παπούτσια μου. Δηλαδή, απο ήχου θα πει βάζω τα παπούτσια μου, στην ουσία. Τσαπο ah. ήχου θα πει βγάζω τα παπούτσια μου. Ah. Έτσι. Mm. Γκρενίχου γκρεμίζω. Καμπαίχου κατεβάζω. Κουνγκίχου ακουμπώ. Ξινίχου τηνάζω. Κρεμαλίχου κρεμάω. Μοζαΐχου πονάω, προκαλώ πόνο. έτσι, γιατί πονάω ζου ένιμο ζου, εγώ πονάω, ε, έτσι, αλλά μοζαΐχου προκαλώ πόνο. Είπαμε είναι μεταβατικά όλα τα ρήματα αυτά. Μπαΐχου ανεβάζω, πεναΐχου πεθαίνω, περαΐχου περνώ. Τα ήχου, σηκώνω. Υπάρχουν κάποια ρήματα ναι. που μοιάζουν με τα ελληνικά mm -hmm. και είναι, mm -hmm. έχουν άλλη έννοια. Δηλαδή ηχητικά μοιάζουν, mm -hmm. όπως είπατε mm -hmm. τώρα, ε, πέρα ήχου. Mm -hmm. Δεν ξέρω, έχετε η λέξη ήχου. Mm -hmm. ε, είναι δε, η κατάληξη και είναι έτσι αρκετά να Είναι δηλαδή. Παραπλανητικά, γιατί νομίζει mm -hmm. κανείς ότι... Ε, ε, είναι είναι η κατάληξη. Τα ήχου, λοιπόν, σηκώνω. Τσακ ήχου. Τσακίχου, αποπέρω μαλώνω. Σβαίχου, διαβάζω. Mm. Κατσοποίχου, σπάζω το πόδι μου ή κάποιου άλλου. Mm. Έτσι. Mm. Τσουπαίχου, διαπερνώ τρυπώ. Φωλίχου, φοβίζω. Ψοφαίχου, ψοφό Έχει mm. πάρα πολλά. Mm. Δεν είπαμε, δεν μπορούν να εξαντληθούν. Θα, θα, θα έπρεπε να γράψω και θα mm. ήταν και κουραστικό και για σας σαν πρώτη mm. λοιπόν ναι τώρα ε, προσπάθησα όσο μπορούσα μέσα σε παρένθεση να βάζω αυτά που ζητάω βέβαια εννοείται ότι με μια φορά που τους είδαμε του τύπους εάν δεν ε, ρολάρω εγώ να έρχεται η εικόνα μπροστά σας είναι λίγο δύσκολο ε, πάμε να δούμε στην πράξη αυτά που είδαμε Mm. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο, θα, θα, θα σας βοηθάω όπως κάνω πάντα Πού σε με ούτε τα γρούσα να μου, πώς τα λέμε στη γλώσσα μας Εμείς ποτίζουμε τον κήπο δύο φορές την εβδομάδα Το ρήμα είναι ποκήχου ε, Να βάλω τη Δήμητρα που τη βλέπω μπροστά μου, δηλαδή όπως σας βλέπω στην οθόνη Για να μην παρεξηγηθώ από κανέναν ναι. Εγώ όπως σας βλέπω, Δήμητρα, μα Όλα καλά. Αλλά. Λοιπόν, ε, έχουμε γελέμε. Ναι, ναι. να συναντάμε το λήμα, το δίπο, Ναι, το ναι, συμπρόταση. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Αμ... Βεβαίως, Προπάσεις... Α, πούμε τώρα. Ε ένι υποκύχου, εκκιού έσι υποκύχου, εντενι ένι υποκύχου. Ε έμε, ποκύχουντε. Ε έθε... Αμπρά. Εναποκείγονται. Ενείνα που κείχουνται τον τσίπο. Τι ε, <σχει> είναι... <σχει> ναι. βλέπω. <καλώ. σχει> ναι. Αυτό ήταν. Ενί ένα επείχονται τον τσίπο, δύο βολέτα είναι ευδημά. Εμεί ποτίζουμε τον κύπο δύο φορέ την εβδομάδα. <σχει> <σχει> Σάντι. Αμάτι. <σχει> <σχει> <σχει> Είναι μέσα σε παρένθεση. Όπως το βλέπεις. Αποβီးας. Όπως το βλέπεις μέσα στην παρένθεση Σάντι. ναι, ναι. Αμάτι. Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι το τρίτο. Είναι το τρίτο πρόσωπο, είναι θυγό. Όπως σί, δίδυλο Όχι. Όχι, Αμάτι, είναι το κείμενό σου. Η μητέρα. Τι κάνει η μητέρα. ένιξη ξ, ξνηθα, Ενί, συνήχα, τάν ποιδίαση. Η μητέρα την την ποδιά της. Αλλά ενί συνήχα τάν Τώρα λέμε το σημειώσω. Ενί, έμε ποκίχουντε Ενί, έμε ποκιχούντε τον τσίπο δύο βολέτα νευδιμά. Ωραία. Mm. Στρατιγούλα. Ωραία. Λοιπόν, ε, ο νονό υποβαίνει το παιδί. Mm -hmm. ε, ο νονέ από ήχου mm -hmm. το καμζί. Το καμζί, βέβαια. Ο φορά φοράει η παπούτσια αυτό στο παιδί. Το καμζί mm. θα το βάλετε με δασίτα, έτσι. Ο νονός φοράει παπούτσια στο παιδί, άρα είναι δασί το τάφ εκείνο, είναι το, το καμπζί, mm. το καμπζί ο νονός, ναι, ήχου, το καμπζί, το καμπζί, mm. ωραία. Λοιπόν. Ελένη. Ναι, λοιπόν, είναι εκθέ με πολουσε το χέρι μου, mm -hmm. λοιπόν, πέρι, εκει, μοτζαχα, μοτζαϊχα, μοζαϊχα, μοτζαϊκά. μοζαϊχα, μοζαϊχα, μοζαϊχα, Αχέραμι. Πώς το προφέ... μοζαΐχα. Μοζαΐχα. Μοζαΐχα. Μοζαΐχα. αχέραμι. Μοζαΐχα. μοζαϊκά Αχέραμι. Λείπει κάτι όμως Ελένη. Επέρι. Με. Επέ... με. Μέκι Μοζαΐχα. Αχέραμι. Με πονούσε έτσι. Λείπει το με. Ναι, ναι, ναι. Ε... Επέρι. Πέρι, επέρι. επέρι Μέκι. Μοζαΐχα. μοζαΐχα. Αχέραμι. αχέραμι. Δεν πιέσαι ένας πούνος, σήμερα. Λοιπόν, Μαρία, Μαρία. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, η απάντηση είναι ίδια που να σας παρένθεση. Ναι, ναι, σκέφτε. Το πρώτο πρώτο δεν βγει, δεν το βγω, αλλά μετά σιγά σιγά λέω άσε να βάζω έτοιμες τις απαντήσεις για Ανίξτε. να μην μου κουράζονται πολύ, όπου α, μπορούσα τέλο πάντων, ναι, έδινα, έτσι, για λίγο βοήθεια, ντε τώρα είναι... Λοιπόν, μπέ, σήμερα, ε, ναι. σήμερα, λοιπόν, σήμερα με πεθαίνει α, η μέση μου. Σάμερε, μένει πένα είχα, αμισάμι. Αμισάμι, ναι. Σήμερα, λοιπόν, σάμερε, μένει πένα είχα, αμισάμι. Σήμερα με πεθαίνει η μέση μου. Ah. Mm. Mm. Και ε, κυρία Χριστιανά Ναι Το 6 θα... Λίγο πιο κάτω για να το ναι, πω Ναι, ναι, ναι oh, Όπω. Εντάξει θα περάσατε Θα περάσαμε υπέροχα Γελάω λίγο γιατί είναι Τεχνία δεν σας ε. άκουσα. Που επεραΐα. Ε, προσέξτε, είναι πληθυντικός. Να το κλείνω εγώ το ρήμα. Επεραΐα, επεραΐερε, επεραΐε. Επεραΐαμε, επεραΐατε, επεραΐαϊ. Άρα για που επεραΐαμε. Επεραΐατε. Τε. Είναι ναι, βιτα πληθυντικό. Που περαίατε Αυτό το τα. Το θυμόσαστε. Mm, Που τεπεραΐα. Που okay. σε είναι το Είναι το αδύναμος τύπος του. Είναι το τρίτο πρόσωπο. Yeah. Είναι το τρίτο πρόσωπο αδύναμος τύπος της προσωπικής ε, Αυτή Αυτές αυτά. Είναι που σε περαία, πώς τα περάσατε; Που σε περαίατε; Που σε περαίατε; Ναι. ναι που σε περαίατε; Και απαντάμε; ε... Σε περαίαμε; Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά, σε περαίαμε. Κοκάνι. Λοιπόν. Σε, σε περαίαμε. Κοκάνι. Σε... Περαΐα με κοκκάνι. Πολύ ωραία. Περαία. Λοιπόν, το κοκκάνι είναι μια τοποθεσία έξω από τον πραστό που είναι πάρα πολύ όμορφη και έχει στη διάλεκτο καθιερωθεί από αρχαιοτάτων χρόνων να λένε αν πράγματι περάσαν πολύ ωραία σε περαΐα με κοκάνι. τα περάσαμε ήδη ε? Θα σταματήσεις να κάνεις. Όχι, μου. Δεν τα αναμεταδίδω αυτά που μου λέει ο κύριος Γιάννης εδώ, γιατί έχουμε και λογοκρισία. Θα μας κόψουν τι; τη... Θα μας κόψουν τι; τη... Δεν έχω το και το και Λοιπόν, απαπα. Ε, αυτοί οι έξι είμαστε, νομίζω έχουν πει όλοι, οπότε ξαναγυρίζουμε στη Δήμητρα. Δήμητρα, ε, διαβάσατε παιδιά. Όχι, δεν διαβάσαμε ακόμη. Να το κλείνω πάλι, να πω μία τον αόριστο λοιπόν. Εσβαΐα, εσβαΐερε, εσβαΐε, εσβαΐαμε, εσβαΐατε, εσβαΐαει. Εσβαΐατε καμπζία. Έτσι, εσβαΐατε καμπζία. Όνι, mm -hmm. ο εσβαΐαμε, mm -hmm. όνι. Ναι, ωραία. Εσβαΐατε καμπζία, όνι. Ως βαΐα με ακόνη. αυτό το έψιλον επειδή έχουμε το όμικρον, έχουμε δύο φωνή μαζί, φεύγει, χάνεται και δεν αλλάζει κάτι, εννοείται, στη σημασία, έτσι. Το σημειώσατε όλοι. Ωραία. <ε Σάντι Ναι. <τι> Παραδειά ή για... Ναι, ναι. Όπω το έχω μέσα στην παρένθεση. Ή για τα ζάρια, τα καμζίνια με τα ξοκικά, τα λουλά. Τα λουλά. Λοιπόν, εγώ και μέχρι πριν, την από τώρα, 5-6 χρόνια σε άλλη γειτονιά που ζούσα, άκουγα μία γιαγιά που φώναζε στα νέα ελληνικά, βέβαια το, το εγγονάκι τη, έλα μέσα θα σε πάρουν τα λουλά. Έλα μέσα θα σε πάρουν τα λουλά. Τέλο πάντων. Ε, οι Αραίδε ναι. Οι, οι αραΐδες, ναι, οι αραΐδες, ναι. Μου, ε, ναι, αλήθεια, βέβαια. Η δικιά μου γιαγιά λέει, ότι στι 3 η ώρα το Μεσμάρι και στι 3 η ώρα το βράδυ, βγαίνουν τα λωλά στα λεμνάκια, στα Ορίστε, Μαλίσμα. ναι, ορίστε, <laughs> ωραία. <laughs> λοιπόν, τα γκόμπλινς, <goblins>, λοιπόν. <laughs> Ωραία. Παλαιά. Ήγια, οι η οι τα καμπζία με τα εξωτικά, τα λουλά. Λοιπόν, παλιά φόβηζαν τα παιδιά με τα εξωτικά. <στονίτρια> Στρατηγούλα, το ψώφισε το έρμο γαϊδούρι με τόσο φόρτωμα. Συγχωρείτε. Ναι, ναι, ναι. Έγινε επίσκεψη από Αθήνα. Θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω, δεν το ήξερα. Αλλήμωνο, δεν υπάρχει <στονίτρια> κανένα <στονίτρια> πρόβλημα. Άμι θα κλείσω. Καλή χρονιά και θα τα πούμε το σημαντικό δυνατό. Ω, εγκυράζονταν, αέσικα. Γεια. Ωραία. Λοιπόν, έλα στρατηγούλα. Ωραία. Θυμάστε τον αόριστό, του τύποους ή να το επαναλάβω. Να το προσπαθήσω για μάλλον μου. Ναι. ωραία. Με ψοφαΐε ρε. είναι βίτα ναι. πρόσωπο, βίτα ελληνικό πρόσωπο. Νιεψοφαίερε το έρμονε με τόσο πότσουμα. πότσουμα. Νιεψοφαίερε τον έρμονε με τόσο πότσουμα. Το ψόφισε το έρμο πότσουμα. γαϊδούρι με τόσο φόρτωμα. Mm. Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε mm. πολύ ωραία με υποτακτική εναιστώτα. Ε, να κάνω μια, να το πω μια φορά, να κρεμαλίχου, να, κρεμαλίχ, να κρεμαλίχερε, να κρεμαλίχη, να κρεμάω, να κρεμάς, να κρεμάει. να κρεμαλίχουμε, να κρεμαλίχερε, να κρεμαλίχουι, να κρεμάμε, να κρεμάτε, να κρεμάνε. Έτσι; Ωραία. «Ήχου ήχε ρε <είχη> είναι η κατάληξή μας, «Ήχο <Είχο> με είχετε ήχοη» αυτή είναι η κατάληξή μας. Ο υπο η υποτακτική τα δηλώνει το «Διαρκές», έτσι, επομένω. Ε, Ελένη, κυρία Ελένη, <Είλια> <Είλια> <Είλια> «Να κρεμάς τη στάμνα στο δέντρο». Το κουνία είναι η στάμνα. Ακουνία είναι η στάμνα. <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> Από το κονεί ιδρίσκει, που λέει και ο ησύχιος, έτσι, κονίς με όμικρον, <σχελίδι> με ομέγα, <με> <σχελίδι> συγγνώμη, κονίς με ομέγα, Λοιπόν, <σχελίδι> να... <σχελίδι> να... Κρεμαλί... <σχελίδι> κρεμαλί... <σχελίδι> Χρεμαλίχο... Να κρεμαλί... Χε... Να κρεμαλί... Να κρεμαλίχερε! Δεν πειράζει! Να κρεμαλίχερε! Να κρεμαλίχερε! Ναι, ναι, τανκουνία... Τανκουνία... Το δέντζι. Το δέντζι. Το δέντζι. Το δέντζι. Έτσι, πολύ. Γιώργο. Καλησπέρα σα. Καλωσορίζω δυνατή. Χρόνο τώρα να έχουμε. Κι αυτό είναι σαν όρκομοι. Γιατί ο κανένας το θυμάμαι. Τι να κουστά. Σε πιέζε τόσο λίγο που ήσουνα καμάρι μου γιατί δεν ήρθε στο μάθημα. Ήχα... <laughs> Είμαι στη είχα... είχα... είχα... είχα... <laughs> δουλειά βασικά αυτή τη στιγμή και δεν να φύγω. Και συγκεκριμένα είχα και ένα λονίδι εδώ πέρα. Μου <laughs> άρεσε. <laughs> λοιπόν. Λοιπόν. <Είχα> <laughs> Όλα καλά εσείς. Ο ΑΚΑ. Ο ΑΚΑ. Ο ΑΚΑ. Σε με ΟΑΚΑ. το ΚΟΚΑΝΙ. Τα περνάμε υπέροχα. <laughs> λοιπόν, έχουμε μπει, έχουμε δει τα ρήματα τα μεταβατικά, Γιώργο. Ε, τους τύπους τους, εναιστώτα, υποτακτική, εναιστώτα, υποτακτική, αορίστου, μέλλοντα, παρακείμενο και υπερσυντέλικο. Δεν με θα δε σε δε. κουράσουμε είσαι και ο μοναδικός άντρας της παρέας, οπότε θα να σε, πω σε ναι. Ναι. θα σε, πω σε ναι. <laughs> Λοιπόν. Βέβαια, ε... θα τη μετά, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ε... ναι. Λοιπόν τώρα. Ήταν η σειρά της Μαρία νομίζω, έτσι; ναι, Ή ναι. αντισάντη ναι. εσύ. Όχι. Όχι. Όχι. Καλά. Γιατί αλλάξατε τώρα; Ναι, ναι, ναι. Έλα, θές να πεις; ε, Ναι. Ε, ναι. Ε, ναι. Μη ε, ποκύχερε τα λαλούδια πάσα μέρα. Έτσι, μπράβο. Μη ποκύχερε τα λαλούδια πάσα μέρα. Θα σαψιάνει. Θα κατσάνει τον κόλε σου. <laughs> <laughs> Είναι, μη... <laughs> Είναι αλήθεια. Λοιπόν, μη ποκύχερε τα λαλούδια πάσα μέρα. Θα σαψιάνει. Θα σαπίσουνε. Θα σαπίσουν. Θα κατσάνει τον κόλε σου σημαίνει ότι θα... θα κατσιάσουνε. Έτσι το λένε. Όπω σα το είπα. Έτσι θα το ακούσετε στη διάλεκτο. Εντάξει! Λοιπόν, ε, Μαρία! Ναι, λοιπόν, μαρία! Ε, Παρακοπή! Να, ναι. ε, να σβαΐχετε καμψία μου. μου! Να σβαείχετε καμψία μου! Να διαβάζετε! Δεν είναι δύσκολα! Είναι! Όχι, θέλω να κάτι! Θα... Ναι, ναι, ναι! Ε, δηλαδή η προστακτική, η υποτακτική, όλα αυτά ε, το ρήμα είναι το ίδιο παραμένει Ένα λεπτάκι για το Γιώργο να πάω λίγο μπροστά Ένα λεπτό Λοιπόν Γιώργο ε, Ξαναδεί. να δεις Βλέπεις την οθόνη μπροστά σου Ναι, Ναι, ναι, τα Ωραία. Που αλλάζεις τώρα, ναι. Οριστική Ενεστώτα Ένης ο νύχου Έσυς ο νύχου ένης ο νύχου Παρατατικός Έμας ο Αύρισο Σοηnię. Τι ωραία. Άριστος. Εσονία, εσόνιε, εσόνιε, εσονία, εσόνιαμε, εσονία, εσόνιατε, εσόνiai. Τι. Ναι. Προστακτική. Σόνιχε, Ζέστενε. Ενεστάτα, συγγνώμη, προστακτική ενεστάτα. Σόνιχε, σόνιχετε. Ζέστηνες, ζεστάνετε. Προστακτική οριστού ζέστανε, δηλώνει το στιγμιαίο. Σώνισε. Σόνιษετε. Ζέστανε, ζεστάνετε. Και αυτό που κοιτάμε τώρα, υποτακτική Ενεστώτα. Να σονύχου, να σονύχερε. Ή να πω ένα άλλο ρήμα, να πω το να σβαίχου. Να διαβάζω, έτσι, να σβαίχου, να σβαίχερε, να σβαίχει. Να διαβάζω, να διαβάζεις, να na διαβάζει. Να σβαίσου, να διαβάσω. Να σβαίσσερε, να διαβάσεις. Να σβαίσει, να διαβάσει. Έτσι, η, η κατάληξή μας στην υποτακτική μας τότε είναι στο το ήχου, είχερε, ήχοι, ήχομε, ήχετε, ήχοοι, στον αόριστο είναι ίσου, ήσερε, ίσοι, είσομε, είσετε, ίσωοι. Γι' αυτό ε, να αποκύχου, να αποκύχερε, να αποκύχει ή θα λέγαμε να τα ταχεία θα τάω συνταχούλια, αύριο θα σηκωθώ νωρί, νωρί, να αποκήσου τον τσίπο. Έτσι. Ναι. Ωραία. Και. Ναι. Ε, έλα, πε μου Γιώργο. Θα το μελετήσω, ναι. θα κοιτάξω. Ναι. Να θα, θα... θα το μελετήσω. το δω όλοι και θα άμα θα Να το δω θα Ωραία, ωραία, ωραία. Η υποτακτική του Εναιστώτα είναι ίδια. Του τύπου τη υποτακτική Εναιστώτα του δανείζεται ο μέλλον διαρκεία. Δηλαδή θα σβαείχου, θα σβαείχερε, θα σβαείχη, θα αποκείχου, θα αποκείχερε, θα αποκείχη. Και τη υποτακτική του αορίστου ο μέλλον ο θα σβαϊσου, θα σβαείσερε, θα σβαϊσου, θα αποκίσου, θα αποκίσερε, θα αποκίσει, θα λακίσου. Το ρήμα λακίχου είναι επίσης ε, μεταβατικό. Θα λακίσου. Θα την κάνω δηλαδή έτσι, streaming via του αροβάνο. <συμφί> ε, νομίζω και στην νέα ελληνική έχει την ίδια σημασία το λακίζω. <συμφί> το βάζω στα πόδια. Φεύγω τρέποντα. Λοιπόν. Με το Είδαμε παρακείμενο, είδαμε υπερσυντέλικο να πάμε και θα τα δούμε στη, στην πράξη, έτσι. Να μην γίνει κουραστικό και τα λέω πάλι ξανά. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, που ήμασταν, ήμασταν στις υποτακτικές. Ωραία, ναι. Να καμψία μη Μα είπε η Μαρία. Επομένως, ε, Δήμητρα, μην το φοβίζεις το παιδί. Πώς θα το πούμε, Το ρήμα είναι Φωζά ήχου. Φωζά ήχερε, Μίνι Φωζά ήχερε, μπράβο, mm. το, καμπζί. Ε, το καμπζί. Ωραία, εδώ θα δεν θα σου πει κάτι που είπας πριν, αλλά πρέπει να το έχεις πει σε προηγούμενα μαθήματα. κι εγώ δεν έχω πολύ τέλειο. Mm. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα ότι το. το... Αλλάζει σαν ήχος όταν έχουν το στόπετ. Ναι, το ναι, το ναι, στοπεδί. ναι. Εδώ, ήμουν έτοιμη να το πω εντωμενταξύ, ότι εδώ δεν βάζουμε δασία, γιατί είναι ε, αιτιατική, έχουμε αιτιατική εδώ, δεν δηλώνει ε, κατεύθυνση, ε, και είναι μίνι φοζαίχερε το καμπζί. Ε, αν θέλαμε να πούμε, δώστο. Στο παιδί θα λέγαμε δίνει το καμζί. Δώσ'το στο παιδί, δίνει το καμζί, έτσι. Ή όπως είπαμε πιο πάνω... Ναι, ναι, ναι, ναι γίνεται δασύνεται το τάφ και ο ήχος είναι σαν να έχει ένα θ μέσα. Έτσι, σαν να υπάρχει ένα θ. Ωραία. Ελένη, με τη βοήθειά μου. Μη με okay. ακουμπάς, πονάω okay. yeah, πολύ! Ναι, πήρω, ναι βεβαίως, βεβαίως! Voix μή, μη με ακουμπάς, πονάω πολύ. Μη, μη... Μη με ακουμπάς, με πονάει πολύ. Μη, μη, με πονάω... Πονάω πολύ, ξύγουλ. Μη, μη, αντζά... αντζα Ατζα. Αντζάει. Ήχου, αντζάει, είναι εποτακτική αντζαϊχέρε μη μη αντζαϊχέρε μη με ακουμπά, μη αντζαϊχέρε ναι ένι ε. ε. ε. <laughs> ε. <laughs> ε. γελάω το γιάννη, μην μη με το είναι πυραχτήρι το πέρα. μη μη αντζαϊχέρι ε. ε. ε. ε. ένι μοζού απρεσού απρεσού ναι μη με ακουμπά πονάω πολύ ε. βλέπετε ε, είδαμε το μοζαΐχου που σας είπα ότι είναι μεταβατικό που σημαίνει ότι προκαλώ πόνο, έτσι. Mm -hmm. Και είπαμε μένει η αχέραμι ή, με πονάει το χέρι μου, έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, να περνάτε και από τη γειτονιά μας, Σάντι. Ναι. Λοιπόν, να να, να... να... πέραείχετε, να περαίχετε τσε από τα γειτονία, να μου... Να, να. να περαίχετε τσε από τα γειτονία, να μου... Γειτονία, να. Mm -hmm. mm -hmm. Ωραία. Οπότε, Τώρα, ναι. έχουμε υποτακτική αορίστη. είναι εύκολη. Λοιπόν, Είχο. να καμπαΐσου, να καμπαίσερε Σα ε, σας δίνω το ρήμα καμπαΐχου, που σημαίνει κατεβάζω. Mm. Έτσι, ενώ το κατεβαίνω είναι καμπένου. Mm. Καμπένου με δασίτο καπα, καμπαήχου, <coughs> λοιπόν, να καμπαίσου, να κατεβάσω, να καμπαίσσε να καμπαίσει, να καμπαίσομαι, να καμπαίσσετε, να καμπαίσοοι. Επομένως, στρατηγούλα, πέστου yeah. να κατεβάσει το σταμνί, το σταμνί, yeah. το μικρό σταμνάκι, έτσι. Yeah. Κυρία Ελένη, αν μπορείτε λίγο πιο κάτω, γιατί είναι το κόβει. Εκεί. Το sky. Είναι, ε? Ε, είναι μια χαρή. Αλλά είναι. είναι. Ωραία. Ωραία. Ε, θέλουμε τρίτο πρόσωπο. Οπότε, άλλη να καμπαίσει το κουνί. Το κουνί. Είναι ακουνία. Ακουνία είναι η στάμνα. Το κουνί είναι το σταμνάκι. Mm -hmm. Είναι ακουνία η στάμνα. Οι κουνίλε είναι οι στάμνες. Οι κουνίλε. Έλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, Μαρία. Μια. Πες να μου ανεβάσει το κοφίνι. Άλενι να... Μι, μι, μι, μι, μι γιώτα. Γι. Άλενι να μι να μην μπαίσει. Μπαήσει, <Τελίως> <Βαΐσι>, μπαίσει. <Τελίως> ε, ε, το χου πλέον εφόσον έχουμε υποτακτική <Τελίως> ορίζονη. <Τελίως> Είναι <Τελικό> να μπαϊσου να μπαίσει <Τελικά> να μπαίσει. Άλενι να μπαίσει να μην να μπαίσει το κοϊθήνι Ναι. Άλενι, να μην μπαίσει το Πες Πέστε να μου ανεβάσει το κοφίνι. Ωραία. Καλά. Γιώργη, εστέλνουν το ένα, μια. μια πρόταση. Μα ακούς, Γιώργο. Α, έλα, δεν με καταλαβαίνω τη λέξη. ]oded... Ναι, <ối> ναι. Ναι, πότε ποτέ να, ση, να σηκώσουμε όλα αυτά τα κοφίνια. <διουσή> το ρήμα είναι να τα, α, -τα, -τα, -τ τα -τ σου. Δεν σε άκουσα. Ότι να τα είχε με. Να τα ίσουμε. Είναι τα υποτακτική θα, είναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι υποτακτική ενώ ταΐσουμε... στο Ο ή ένταει... τα κοηθήνια. Πρεσούκα. Wow. Πότε να τα ίσομε, πότε να ταΐσουμε, ό, αένταει, τα ίσομε, ο αρέντα ή τα κοηθήνια. Πότε να σηκώσουμε όλα αυτά τα κοφίνια. Mm. Γιατί γελά, Σελένη. Χχχχχχχχχ. Mm. <laughs> Λοιπόν, πάμε σαντί, Είσαι έτοιμη. Ναι. θα το ανεβάσω λίγο πιο πάνω. Βεβαίως. Το, το, το κείμενο. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε εντάξει. Ναι, ναι, ναι, χαρά. Ωραία, το νου σου, το νούντι. Μην σπάσεις το πόδι του παιδιού. Είσαι Το μη σπάσεις το πόδι του, το μη σπάσεις το πόδι, είναι το ρήμα σου. Μην ψάχνεις Είχε. να βρεις τη λέξη πούα. Α. Ε, το νου ε, κατσο... α ε, Μη κατσοποείςε... Ναι, έτσι μπράβο. Ναι. Μη το κατσο πρόβο, Περίμενε, μη κατσοποείςερε ναι. ε, το καμπζί. Γιατί αλλάζει συνταξίδες, άλλο στην ελληνική, λες μη σπάσεις το πόδι ναι. του παιδιού. Μη το νου μη κατσοποείςερε το καμζί. Καμζί. Παίζει κάποιο, ξέρω εγώ, το μεγάλο αδερφάκι με το μικρό και του λέει ναι, η μαλλή ναι, ναι. το νου σου μη σπάσει το πόδι του παιδιού, το νου δι μη κατσοποείς το καμπζί. Γιάννης θα λέει μην σπασοποδιάσεις το παιδί, ξέρω εγώ. Καλά αυτό, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Γελάει ο Γιάννης <χει> από εκεί, ξεκαρδίστηκε στα γέλια. <χει> το νου νούδι... <χει> παράδειγμα αν κάποιο περπατάει και δεν προσέχει καλά είναι σαν ένα βουνό και κάνεις οριβασία το νου μη κατσωποειθειρε είναι παθητική φωνη το νου σου μη σπάσεις τα πόδια σου αυτό, στα νέα ελληνικά αυτό θα λέγαμε το νου σου μη σπάσεις το πόδι σου στα τσαγκόνικα θα πούμε το νου deme κατσωποειθειρε είναι παθητική φωνη μη σπαστείς καταλάβατε λοιπόν ναι. ε, δήμητρα ε, να διαβάσεις και να πας να δεις τη <κέντω> να Δεν ξέρω τώρα αν πω το σωστό γιατί πρέπει να εγωμένεις το προηγούμενο. Δεν είναι να σβαείς, Να σβαείς, είναι να διαβάζεις. Να διαβάσει. αλλάζει Ά, ένα. Πάει... Το χ yeah. θα γίνει σίγμα, ναι. Να σβαείς, Να σβαείς, να, να, ναι. να διαβάσει. Τσεναζάρε, να ράρε. Παίρνουν τη γιαγιά. Δεν την έγραψα επίτηδες γιατί το έχουμε αναφέρει πολλές φορές Τη θυμάσαι τη γιαγιά. Δεν την έχω ξανακούσει. Τα μαμού. Τα μαμού. Τα μαμού. Να σβαείσερε, τσεναζάρε, να ράρε. Τα μαμού. Να διαβάσει και να πάει να τη γιαγιά. Στρατηβούλια. Ωραία. Να βάλει το τα στα πόδια. Στα παιδιά. Να βάλετε παπούτσια στα παιδιά mm. να σου. Mm. Mm. Να πω κάτι. Mm. Να... Mm. Να, βάλετε... Mm. να βάλετε παπούτσια. Μην ψάχνεις να βρει τη λέξη παπούτσι. Είναι μέσα στο ρήμα από ήχου. Κατάλαβε. Mm. Το ρήμα αυτό σημαίνει βάζω τα παπούτσια μου. Υποδένομαι. Υποδένομαι. Άρα, να υποδένω. Η λέξη είναι υποδένω γιατί δεν είχαν παπούτσια παλιά και βάζανε κάτι φάσματα και δέναν τα πόδια του. Έτσι, γι' αυτό είναι το. Για πε, σα ακούω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να αποείσετε. Ναι, να αποείσετε. Τα καμζίδια θα καδιάξω. Τα Ναι. Τώρα εδώ έκανα εγώ ένα λάθος, γιατί, προσέξτε να δείτε. Επηρεασμένοι από την σύνταξη την Νεοελληνική, που λέει να βάλετε παπούτσια στα παιδιά, εγώ έβαλα δασινόμενο το τα ενώ είναι να αποείσετε τα καμπζία, καταλάβατε, να απολίσετε τα καμπζία, ναι, διορθώστε το εσείς στις δικές σας σημειώσει τέλο πάντων, καταλάβατε, Βια, βιαστικά, όπως έβλεπα τη σύνταξη στο νεοελληνικό, έκανα το, είδα το στα παιδιά και βάλα τα καμπζία. Ενώ είναι να αποείσετε τα καμπζία. Θα ή θα κρυώσουν. Uh -huh. Εντάξει? Να, yeah. λοιπόν. Είδες yeah. πάλι το ίδιο λάθος έκανα. Απόείσε το καμπζί, βάλε παπούτσια στο παιδί. Λοιπόν, με προστακτική. Απόησε το καμπζί. Βάλε παπούτσια στο παιδί. Έτσι. Mm. Ε, τάισε το βραχάνιντι. Σήκωσε το φουστάνι σου. Είναι προστακτική. Μπάει σε νιογύρα. Νέβασε το εδώ. Απλά αυτά σα τα δίνω έτσι. Κάποιε προστακτικέ έτσι για εξάσκηση. Καβάισε τον τέγανε από τα νικάρα κατέβασε το τηγάνι από τη φωτιά. Έτσι; Με μετοχή ενεστώτα εκάνε κουγκίχα τα μαγκούρασι. Ήρθε ακουμπώντας στη μαγκούρα της. Σερέκαμε του ρελίε. Τους βρήκαμε την άζοντες τις ελίες. Τους βρήκαμε να την άζουν τις ελίες. Έτσι; ε, Σαν τελική μετοχή. Έτσι; Νομίζω. Ή όχι; Τους βρήκαμε. Να άζουν τις ελιές. Λοιπόν, «Ζβαΐχα το γράμμα, διαβάζοντας το γράμμα, εθεούκα η υψηλήση. Θόλωσαν τα μάτια της». «Ζβαΐχα το γράμμα». Βλέπετε αυτό το «Ζβαΐχα» είναι με το «Χ». Έτσι. «Ζβαΐχα mm. το γράμμα, διαβάζοντας το γράμμα, εθεούκα η υψηλήση. Θόλωσαν τα μάτια της». «Εγύρκα τα τσέα, «γύρισα στο σπίτι». Γύρισα σπίτι τέλο πάντων, τσερέκα τα καμψία και βρήκα τα παιδιά σβαείχουντα τα μαθήματά σου. Να διαβάζουν τα μαθήματά του. Αυτό το σβαείχουντα, ερέκα τα καμψία σβαείχουντα, ε, είναι μετοχή. Να μπορούσα να πω ερέκα τα καμψία πεζάχουντα. Βρήκα τα παιδιά να παίζουν. Ερέκα τα καμψία τσούντα, να τρώνε. Έτσι. Ωραία. Ακιστάμα μπαΐχου με ταν τέστα όα μέρα. Κουράστηκα ανεβάζοντας νερό με την τέστα όλη μέρα. Καταλάβατε τη χρήση της μετοχής στη διάλεκτο. Με το σπάθη. Ναι. Ε, στο 3. Ε, ε, ναι. θεωρούμε ότι είναι δεύτερο πρόσωπο. Είχα το γράμμα. Έντανη έκει σβαΐχα το γράμμα. Ε, είναι τρίτο πρόσωπο. Για, τι σου κάνει, περίμενε, τι, ποιο είναι το... Δεν είναι σβαΐχουντα, όχι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν αναφέρομαι... Ε, αναφέρομαι σε γυναίκα. Σβαΐχα. Αν, αν αναφερόμουν σε ένα παιδί, θα έλεγα σβαΐχουντα το γράμμα. Πρόσεξε. Σβαΐχουντα ναι. το γράμμα. Εθεούκα υψηλήσει. Από εκείνο το... Από εκείνο το σβαίχουντα θα καταλάβαινα ότι είναι. Από το σβαίχουντα ουδέτερο. Ναι, από το, το σβαίχουντα θα ήταν ουδέτερο. Το Σ δεν αλλάζει στο τρίτο πρόσωπο. Ναι. Ε, θα μπορούσα να πω βέβαια, θα έλεγα τα ψήλιαση, τα ματάκια του. Σβαίχουντα το γράμμα, καει τα ψίαση. Θόλωσαν τα ματάκια του. Ή αν σε άντρα, θα έλεγα σβαίχου το γράμμα, εθεούκα υψηλίση. Είναι ο γιος μου ο μικρός, αλλά πες του να μην Είναι, <συσκάς> έχει έρθει ο Λεωνίδας και έχει... <συσκάς> λοιπόν, βαίχου το γράμμα, εθεούκα υψηλίση. Διαβάζοντας το γράμμα, θόλωσαν τα μάτια του. Ωραία. Εντάξει. Ε, ωραία. Ή, εάν, τώρα, να το έκανα στον πληθυντικό, θα έλεγα, σβαίχουνται, και για αρσενικό και για θηλυκό, το γράμμα, εθεούκα ψιλήσου διαβάζοντας το γράμμα, θόλωσαν τα μάτια τους. Έτσι. Mm -hmm. Αν ήταν για ουδέτερο, για παιδιά, θα έλεγα, σβαίχουντα. Είναι το ίδιο, έτσι είναι το ίδιο τύπο, σβαίχουντα το γράμμα εθεούκαει τα ψήλια σου, διαβάζοντα το γράμμα θόλωσαν τα ματάκια τους. Δηλαδή ανάλογα το πώς θα μπει το ρήμα, η μετοχή δηλαδή. Mm -hmm. Θα σημαίνει θα αυτός ξέρω εγώ αυτό αυτή κτλ. Ε. Ναι, ναι, θα φανεί εγώ, από το... κάτι άλλο. Στο... Τώρα βέβαια, κάποιο που δεν ξέρει τσακόνικα, αυτό το σύ θα μπορούσε να πει, όχι, δεν θα μπορούσε να πει τα μάτια του εφόσον βλέπει το σβαίχα, ξέρει ότι μιλάμε για γυναίκα ένας που ξέρει τσαγκόνικα εφόσον βλέπει το σβαίχα, ξέρει ότι μιλάμε για γυναίκα αυτός που θα δει το σβαίχου ξέρει ότι μιλάμε για άντρα και το σβαήχουντα για ουδέτερο, για... για παιδί ναι, εντάξει, τι θα άλλο θα ήταν να διαβάζει έτσι ναι. Όπω έβαλα από κάτω τα καμπζία σβαΐχουντα, το βλέπετε τα καψία τα παιδιά σβαΐχουντα, είναι πληθυντικός Και το καμπζίνα έλεγα, το παιδί, πλησβαΐχουντα θα έβαζα Η μετοχή κλείνεται ως εξής, ε, ε, να πούμε ο σονιστέ, ασονιστά το σονιστέ, ισονιστή, η ισονιστή, η τα σονιστά θα το δούμε, δεν ήθελα να τα, τα, τα λέω τώρα, τα αναφέρω. Θα τα δούμε και, άλλα, και στο μέλλον, έτσι, στην πορεία. Θα δούμε και άλλα παραδείγματα. Σήμερα το τράβηξα πολύ το μάθα, ε. όχι έχω και άλλα. Mm, α, α. α, είναι τα τελευταία. Ωραία. Να τα πω εν τάχει, έτσι για περισσότερο για να δείτε τι με παρακείμενο και υπερσυντέλικο. Εζού, νιέμα έχα καμπαϊστέ, το λουπάει. Πήγαινε καμπαϊέ συγνώμη πι ενιέμπα ετάνου, εγώ το είχα κατεβασμένο το τσουκάλι. Ποιο το ανέβασε πάνω, έτσι, εγώ το είχα κατεβασμένο ή εγώ το είχα κατεβάσει. Να νομίζω ότι αλλάζει το νόημα. Εγώ το είχα κατεβασμένο, εγώ το είχα κατεβάσει. Ωραία, ναι. Έχα ρέσει τα γιστέ το καμπτζί να φύτσομαι. Έχει τα ίστο παιδί να φύγουμε. Όνι προσέχα, δεν προσέχει, τσε νιέχουντα κατσοποϊστέ πρεσίβολέ, δεν προσέχει και έχει σπάσει το πόδι του πολλές φορές. Οι κρέφτε ίνγιαοι έχουντα αγροϊστέ τα άγωα, οι κλέφτες είχαν καβαλήσει τα άλογα, τσε ίνγιαοι έχουντα λακιστεί και είχαν φύγει μακριά, είχαν ελακίσει που είπα και πιο πάνω. Έχουν σκορκιστέ κρόπο σε ότα χουρασάτσι. Έχουμε σκορπίσει κοπριά σε όλο το χωράφι εφέτος. Το περάτσε, όμα οι έχουντε σκορκιστά. Πέρυσι δεν είχαμε σκορπίσει, τσε τα εκατσάκα εκατσάκαει και τα φυτά δεν πρόκοψαν. Βλέπετε στο ένα έχω τη σύνταξη έμεχουν σκορκιστέ κρόπο. Έχουμε σκορπίσει κοπριά. Το άλλο. Ε, Όμα οι έχουν σκορκιστά. Αυτό το σκορκιστά αναφέρεται στο αντικείμενο. Ακρόπο, έτσι κοπριά. Είναι η δεύτερη σύνταξη που σας είπα. Θα, θα τα δούμε στο επόμενο μάθημα γιατί πάνω σε αυτά θα κάνουμε πάλι για να μπορέσετε να τα, να τα καταλάβετε περισσότερο. Ε, δεν ήταν ελία. Ότι έχουν ξυπνιστικά, πία είναι αυτή την ελιά δεν την έχετε τεινάξει καλά. Ποιος την τίναξε? Ετίνα τα χρονία, έμα οι έχουν αυγακιστέ τα φαϊτά. Τα γεννήματα, βοητά χρονία. Εκείνη τη χρονιά είχαμε αυγατίσει τα στάρια, τα ζωντανά, ευλογημένη χρονιά. Τα είπα εντάχη θα επιστρέψουμε το άλλο μάθημα, με αυτά και με άλλα τόσα, ε, για να δούμε... Ναι, θα κάνουμε και άλλα παραδείγματα... Μπορεί, αν καταφέρω να φτιάξω κανένα μικρό κείμενο, αν και θέλω να αποφύγω το κείμενο για να μην μας πάρει χρόνο κείμενο και λεξιλόγιο και να αφοσιωθούμε έτσι στην, στο ρήμα. Θα κάνουμε κι άλλες και άλλες υποτακτικές και παρακειμένους και ίσως στο επόμενο μάθημα δούμε πάλι αυτή την άσκηση ή ασκήσει τέτοιου τύπου με παρακείμενο και υπερσυντέλικο. Σα ακούω πριν κλείσουμε. Να ρωτήσω κάτι και μετά να σα πω: δεν κατάλαβα και τα γενάκια όπω στην Ελληνική α πούμε. Mm. Τώρα να στην τελευταία. Ναι, Είναι παρακείμενο είτε υπερσυντέλικο. Ποιο? έχει τα δύο κάτοικοι μέσα τώρα. Το αίμα έχω καμπαϊστέ είναι υπερσυντέλικο. Είχα. Είχα κατηβασμένο. Α, και το έχει είναι παρακείμενο. Ναι. Ε, ναι, ναι, ναι, παρακεί... ναι. Έχα αρέσει τα γηστέ το καμπζί. Ε, έχει τα ίση το παιδί. Ναι, εντάξει, ναι, τώρα το λέω. Γιατί είδα ότι οι τρει που και μπερδεύτηκαν. Ναι, εννοεί ναι. έχουν τα κατσοποϊστέ, έχει σπάσει. Εκεί έχουν τα κατσοποϊστέ, είχε σπάσει. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Το ίγκια ή έχουν τα αγροϊστέ, είχαν καβαλήσει τα άλογα. Έτσι, ίγκια ή έχουν λακιστεί, είχαν φύγει. Είναι Ναι, ναι, ναι. Στην ουσία, ο υπερσιντέλικο μιλάει για το παρελθόν, ενώ ο παρακείμενο μιλάει για το παρόν. Έτσι, έχω, τώρα που μιλάμε, ναι, εγώ έχω φάει. Mm -hmm. Ωραία. Ωραία. Yeah. Αυτά, ναι. Αυτά, διαβάστε. Να σβαΐ να σβαΐσετε το μάθημα, να διαβάσετε το μάθημα, γιατί ήταν άβαυδημα, θα θαράμε πάλι τα ίδια πράγματα, θα δούμε πάλι τα ίδια πράγματα. Τσε, όταν... Ε, Πώς να το πω τώρα. Σε λίγη, Αυτά... <laughs> yeah, <okay>. <laughs> <laughs> Θέλω να πω ε, ό,τι ότι ερεστούμε όταν βρεθούμε μαζί <laughs> να νιλίωμε τα βρούσα, να μιλήσουμε τσακώνικα. <laughs> ναι, ωραία. <laughs> ωραία. ωραία. Yeah. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λόγου. Ευχαριστούμε πολύ. Ούρακα. <laughs> ε, Κάξε <laughs> κούραση. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ. Γεια σας. Να έτε κα. Θα σα αλείω μετανάδειμα. Γεια σας. Γεια. Να έτε, να έτε γεια σας.